Στοιχοι 5 έως 11. Οι ψευδοδιδάσκαλοι της Εφέσου δεν εννοούν ούτε τον νόμον ούτε το Ευαγγέλιο. 5. Το συμπλήρωμα δε τη παραγγελία μου είναι αγάπη από καθαράν και ανιδιωτελή καρδία και από συνείδηση αγαθήν ελευθέραν από κάθε τύψη, και από πίστην ειλικρινή και αληθή. 6. Από τα σαρετά όμω αυτά έπεσαν έξω και πεμακρύνθησαν μερικοί, και δι' αυτό παρεξετράπησαν αισματέου και ανοφελεί λόγου και διδασκαλία. 7. Θέλουν να παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι του νόμου και δεν καταλαβαίνουν ούτε εκείνα που λέγουν, ούτε εκείνα δια τα οποία δίδουν αυθεντικάς διαβεβαιώσεις. 8. Ενώ δε αυτοί δεν καταλαβαίνουν, εμείς οι χριστιανοί αντιθέτως γνωρίζομεν ότι ο νόμος είναι καλός εάν το μεταχειρίζεται κανείς σύμφωνα με το σκοπό του νόμου. Ο σκοπός δε του νόμου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπον εις των Χριστόν. 9. Ας γνωρίζει δε ο χρησιμοποιών των νόμων τούτο, ότι δηλαδή ο νόμος δεν ορίστη ούτε είναι αναγκαίος δια των δίκαιων, διότι αυτός έχει οδηγόν τον έμφυ των ηθικών νόμων που φυσικά είναι γραμμένος στην καρδία του. Ο νόμος ορίστη δια τους ανώμους και τους ανυποτάκτους, δια τους ασεβείς και αμορτωλούς, δι εκείνους που δεν έχουν ιερών και όσοιων και βεβιλώνουν τα πάντα, δια αυτούς που κακοποιούν και θανατώνουν τον πατέρα τον και τη μητέρα τον, δια τους φωνεί. 10. Τους πόρνους, τους αρσενοκήτας, δι' εκείνους που πολλούν ως ανδράποδα τους ανθρώπους, δι' τους ψεύστας, τους επιόρκους και ανοιγένει δι' τους ενόχους εις κάθε τύπου αντιστρατεύεται προς την διδασκαλίαν την αληθή και ελευθέραν από την αρρώστια και το θανατηφόρον μοίασμα τη αιρέσεως και πλάνης. Ένδεκα και διδασκαλία τέτοια είναι μόνοι αυτή που συμφωνεί προς το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι δόξα του μακαρίου Θεού και το οποίο ο Θεός ενεπιστεύθησε με.